Πριν αρχίσω, να σας ανακοινώσω ότι σήμερα είναι το τελευταίο κήρυγμα που κάνουμε και πρώτα ο Θεός θα επανέλθουμε στα κηρύγματά μας, όπως συνήθως, περίπου τον Οκτώβριο. Άκουσα τώρα κάποιον που είπε «Και εμεί τι θα κάνουμε τόσο καιρό χωρίς κήρυγμα». Εσύ το είπατε. Τα άλλα, άκουσα, λοιπόν. Θα σας πω τι θα κάνετε λοιπόν. Το έχετε προγραμματίσει και τώρα θα το προγραμματίσετε. Θα σας δώσω ένα ωραίο προγραμματάκι να δείτε τι ωραίο που θα είναι. Λοιπόν, τι κάνουν οι κατσίκες όταν γυρνάνε από το Λιβάδι. Να μας... Αναχαράζουν. Αναχαράζουν και αναμασάνε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και εμείς, δεν το λέω προσβλητικά, ξέρετε πως το λέω, θα γυρίσουμε στα σπίτια μας και θα κοιτάξουμε, να αναχαράξουμε και να αναμυρικάσουμε όλα αυτά τα οποία μάθαμε. Και άμα το κάνετε αυτό, του χρόνου θα σας δώσω και ένα δώρο. Όσοι θα εδώ γελάτε, Α, θα, όποιος γελάει δεν θα πάρει. Όποιος γελάει δεν παίρνει. Τότε δεν θα γελά. Τώρα να με γελάτε. Α, Τώρα έτσι. που το λέω. Λοιπόν, του χρόνου λοιπόν που θα ανοίξουμε θα σας δώσω ένα δώρο. Θα σας δώσω ένα δώρο. Γιατί βλέπω ότι είσαστε ζηλότριας εδώ στο Λόγο του Θεού. Έχετε ζήλο δηλαδή. Και αυτό εμένα με συγκινεί. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι το, το, τα κηρύγματα θα επαναρχίσουν πάλι τον Οκτώβρη ως συνήθω. Εκεί περίπου, εκεί περίπου. Θα σας ενημερώσω όμως γιατί βάζουμε και τα μπέλα στην πόρτα. Εσείς περνάτε συνήθω από εδώ, θα το δείτε κάποια στιγμή. Η μία με την άλλη θα το πείτε. Είμαστε τώρα στο περασμένο Σάββατο σε αυτά τα οποία μας είπε ο Λόγος του Κυρίου και τα οποία κρύπτουν μεγάλα νοήματα, κρύπτουν μεγάλες αλήθειες. Μα είπε ο λόγος του Κυρίου ότι είναι σιχαμερό πράγμα να χαράζεις μόνο σου το δρόμο που θες να βαδίσεις. Σα το είχα αναλύσει. Θα το ξανακάνω όμως γιατί εδώ ακριβώς βρίσκεται μεγάλη ουσία και μεγάλο νόημα, διότι θα έλεγα ότι σχεδόν οι περισσότεροι βρισκόμαστε σε αυτό τον παρονομαστή. Μόνοι μας χαράζουμε τους δρόμους που βαδίζουμε και αδιαφορούμε για αυτά που μας υποδεικνύει ο πνευματικός μας, που είναι λόγια Θεού, που είναι η φωνή του Αγίου Πνεύματος. «Βδέληγμα κυρίω ο δη ασεβών» «Είναι συχαμένη οι δρόμοι» λέει ο Κύριος που χαράζουν οι ασεβείς και εδώ ποιος είναι ο ασεβής ο ασεβής είναι εκείνος που παριστάνει τον ευσεβή ο ασεβής είναι ο φαρισαίος ο ασεβής είναι εκείνος που νομίζει ότι τα ξέρει, που νομίζει ότι μπορεί να διορθώνει τους άλλους και μπορεί να βάζει και στον εαυτόν του κανόνες. Αυτός είναι ο ασεβής. Και ας νομίζεις πολλές φορές ότι αυτός ο δρόμος που έφτιαξες και βαδίζεις είναι σωστός. Το ακούω πολλές φορές στην εξομολόγηση. Πάω στην Εκκλησία, κάνω την προσευχή μου, κοινωνάω όπου και που. Αυτός ο δρόμος, εάν δεν είναι χαραγμένος από τον πνευματικό σου, είναι συχάμένος μπροστά στο Θεό. Και ας έχει και Θεία Κοινωνία, κι ας έχει και εξομολόγηση, κι α έχει και προσευχή κι ας έχει και ό,τι άλλο θες να βάλεις εσύ μέσα. Σας φαίνονται περίεργα αυτά που λέγω, το ξέρω. Όμως αυτή είναι η αλήθεια. Είναι σιχαμένοι οι δρόμοι που χαράζουν οι ασεβείς. Και σας είπα εδώ ασεβείς, είναι εκείνος που παριστάνει τον Ευσεβή. Τι σου είπε ο πνευματικός σου να μην κοινωνήσεις. Εσύ θες να παριστάνεις τον Ευσεβή και να πανακοινωνήσεις. Μα πού σου να. Εσύ που θε με το ζόρι να πανακοινωνήσεις. Εσύ που νομίζεις ότι ο πνευματικός σου δεν είναι ο κατάλληλος και φεύγει απλά γιατί δεν σου έδωσε να κοινωνήσεις και πας σε έναν άλλον για να σου δώσει να κοινωνήσεις, είσαι ενώμπιον του Θεού αχαρακτήριστος, είσαι ο άνθρωπος της κόλασης και έστω κι αν κοινώνησες κόλασης ο σε περιμένει. Σας είπα και προχτέ αδερφοί μου και αδερφές μου καλύτερα να μην κοινωνήσεις ποτέ, ποτέ ούτε στον τάφο σου παρά να κοινωνήσεις σύμφωνα με τις δικέ σου προδιαγραφές καλύτερα να μην κοινωνήσεις ποτέ, ποτέ ούτε στον ύπνο σου Παρά να κοινωνήσεις γιατί νομίζεις ότι έκανε λάθος ο πνευματικό σου και έπρεπε να σου δώσει να κοινωνήσεις. Μην κάνετε ποτέ στη ζωή σας τέτοιο ατόπιμα γιατί εκείνο που σε βερμαίνει είναι σε αιώνιος. Εκεί πλέον Μπορεί να νομίζει ότι σε χριστιανή και ότι κοινωνάς και κάθε Κυριακή και κάθε μέρα κοινώνα. Απλώς πολλαπλασιάζει τη φωτιά που θα σε καίει. Ψυχα... ο Θεός τους δρόμους των ασεβών. Συχαίνεται ο Θεός αυτούς τους δρόμους που φτιάχνει ο ασεβής μόνος του για να παριστάνει τον ευσεβή. Και μα είπε επίση και κάτι ακόμα. Γνωρίζεις. Μην παριστάνεις ότι δεν ξέρεις. Είναι λόγος της γραφής αυτός που σα σας λέγω. Από τη στιγμή που είσαι παυτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος και έχεις πάρει και το Άγιο Χρήσμα, το Άγιο Χρήσμα είναι... Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή «Είναι ο διδάσκαλος που κρύβεις μέσα σου». Ο διδάσκαλος που σε διδάσκει. Εκείνος που σταμαθαίνει όλα. Εκείνος που όπως λέγει η Αγία Γραφή, δεν έχει ανάγκη να σε διδάξει κανείς άλλος. Και το χρήσμα «Ο ελάβετε εν ημίν και να έχετε ή να τη διδάσκει ημάς. Ξέρεις τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Ξέρεις τι ζητάει ο Θεός από σένα και από μένα. Ξέρεις τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Μην κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου. Ξέρεις εκείνο το οποίο διδάσκει ο Κύριος και εκείνο το οποίο διδάσκει ο σατανάς και αν παραβιάζεις τον νόμο του Θεού τον παραβιάζεις εσκεμμένα. δεν τον παραβιάζεις χωρίς να ξέρεις, χωρίς να γνωρίζεις αν κάνει η Αγία γραφή λάθος, πείτε τον, να βρω και εγώ κάποια δικαιολογία για σας και για μένα το χρήσμα που πήρατε λέγει είναι ο διδάσκαλός σα. σας και αυτός ο διδάσκαλός σα σας μένει μέσα σας είναι ο αόρατος δικαστής όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ο οποίος σε δικάζει για τι παρανομίε σου και σε χειροκροτεί για τι νόμιμες κινήσει σου αυτά συνοπτικώς Είπαμε προχτέ το περασμένο Σάββατο και έρχομαι τώρα στη συνέχεια στους δύο επόμενους στίχου στον 11ο στίχο και στον 12ο. Τι λέγει ο, ο 11ο, τον διαβάζω ολόκληρο. άδεις και απόλια φανερά παρά το Κυρίο πόσουχή και καρδίε των ανθρώπων ο Θεός λέει ξέρει την κόλαση ο Θεός τη γνωρίζει την κόλαση γιατί θα σας φανεί περίεργο αυτό που θα σας πω διότι η κόλαση είναι ο ίδιος ο Θεός εκπλήτεστε απορείτε εσείς νομίζετε ότι η κόλαση είναι ο σατανάς λάθος απλά ο σατανάς θα βασανίζεται στην κόλαση Δεν είναι ο σατανάς κόλαση. Κόλαση είναι ο Χριστός. Και παράδεισος είναι ο Χριστός, αλλά και κόλαση είναι ο Χριστός. Και θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Πολλά παραδείγματα θα σας πω. Τη Μαρία τη Δαιμονισμένη την ξέρετε την γνωρίζετε όλοι την έχετε δύο από κοντά την έχετε δύο όταν την πιάνει κρίση έχετε την τύχη στην εκκλησία που ξαπλώνει χάμο και πολλές φορές και τρεις και τέσσερι και πέντε δεν μπορούν να την παστίξουν αν ρωτήσει το διάολο εκείνη την ώρα ποια είναι η κόλασή του ξέρεις ποια είναι η κόλασή του τα Άγια που περνούν Αυτό που εγώ ευλαβούμε και εσύ ευλαβείσαι και σκύνεις το κεφάλι σου και γονατίζεις και λέει ο Ψάντης ότι περνάει ο Βασιλιά, ως τον Βασιλέα των όλων υποδεξόμενη yeah. περνάει ο Βασιλιάς, σκύψε τα κεφάλια αυτό το Βασιλιά που εμείς τον προσκυνούμε και τον χαιρόμαστε και τον απολαμβάνουμε και περιμένουμε την ώρα και τη στιγμή που θα έρθει να πάμε να κοινωνήσουμε τον αχράδο μυστηρίο, να πάρουμε το σώμα του και το αίμα του αυτός ο βασιλιάς για το διάολο είναι η κόλασή του <Κι> για γιατί σου είπα ότι η κόλασή είναι ο Χριστός για άλλου είναι παράδεισος και για άλλου είναι κόλασες <Κι> να σου πω κι άλλο παράδειγμα Διατιμήσου τον Αδάμ και την Εύα στον Παράδεισο Τους θυμάστε Θυμάστε ότι εκεί μέσα στον Παράδεισο Πριν αμαρτήσουν πως ήσαν Ήσαν λέει πανευτυχείς Κάθε απόγευμα κάθε δειλινό του συναντούσε ο Κύριος Είχαν συνάντηση με τον Θεό Απόλαμπαν την αγάπη και την παρουσία του Θεού, αλλά κάποια στιγμή αμάρτησα. Το θυμόσαστε; Κάποια στιγμή αμάρτησα. Παρεβίασαν την εντολή του Θεού. Και τότε τι έγινε; Πήγε ο Κύριος να του συναντήσει. Αλλά αυτοί άκουσαν τη φωνή του Θεού που τους καλούσε και του έλαγε Αδάμ που είσαι, Εύα που είσαι και όταν άκουσε τη φωνή του Θεού ο Αδάμ είχε κόλαση αντί να χαρεί και να εφρανθεί όπως έκανε πάντοτε έτρεξε να κρυφτεί και το είπε κιόλα. της φωνής σου ήκουσα και εφοβήθη ε σε εμένα φοβήθηκες τον πατέρα σου φοβήθηκες τον Θεό φοβήθηκες ναι γιατί για τον αμαρτωλό τον ασεβή κόλαση είναι ο Θεός θα σου δώσω άλλο παράδειγμα έχετε ακούσει για το Άγιο Φως που βγαίνει στου Ιουστόπους; τόπου που βγήκε και φέτο που πανηγύρισε ο κόσμος όλος οι απανταχούν της γης ορθόδοξοι χριστιανοί το έχετε ακούσει αυτό το έχετε ακούσει το Άγιο Φως το έχετε ακούσει τι γίνεται όταν βγαίνει το Άγιο Φως θα έχετε δει από τις τηλεοράσεις φαντάζομαι τρέλα πανηγύρι η Ορθόδοξη φτάνουν σε ακρότητε για να πανηγυρίσουν την έλευση του Αγίου Φωτός σκαρφαλώνει ένας στην πλάτη του αλουνού, χειροκροτούν, άλλοι με τις συνήθειέ τους στις τοπικές εκεί Άραβες χτυπάνε τύμπανα κορνάρουν έτσι φυσάνε αυτές τις σφυρίχτρες εκεί φωνάζουν αλλάζουν, τρελαίνονται κυριολεκτικά από τη χαρά του. Άγιο είναι αυτό Υπάρχουν όμως και μερικοί που υποφέρουν εκείνη τη στιγμή Έχουν κόλαση μέσα τους Το Άγιο είναι η κόλαση τους Και ποιοι είναι αυτοί οι Εβραίοι Οι αστυνομικοί Εβραίοι που είναι μέσα στον ναό εκ του νόμου είναι υποχρεωμένοι να είναι μέσα στον ναό Λισάνε, κλείνουν τα μάτια τους κλείνουν τα αυτιά τους κλωτσάνε σαν τα γαϊδούρια γίνονται θηρία ανήμερα Είναι ο, ο Χριστός ο Χριστός είναι το Άγιο Πως. και άλλους τους χαροποιεί και τους κα... κάνει να ανεβαίνουν μέχρι τρίτου ουρανού από τα πανηγύρια τους και άλλου τους κάνει να σε τα γαϊδούρια. <Κι> Ας σου πω άλλο παράδειγμα. <Κι> Θυμάσαι πριν από λίγα χρόνια τι έγινε. <Κι> Άνοιξαν ένα τάφο ενός Αγίου ανθρώπου και ο γέροντας βισαρίονας υπήρχε άφθαρτο. <Κι> Το θυμάστε. Πανηγύρισε ο κόσμος και ο δουλειάς. Πανηγύρισαν οι χριστιανοί. Πανηγύρισαν οι απαντακού ορθόδοξοι. Έτρεχαν, πήραν πουλμαν, τρέξαν εκεί να πάνε να προσκυνήσουν, να ναψουν κερί, να επικαλεστούν τη χάρη του νέου Αγίου. Για σου κάτι δαίμονες στην τηλεόραση, τους θυμάσαι. ο Θεός μας έκανε το θαύμα να ανοίξουν τα στραβά μας και εμείς άλλοι χαρήκαμε και πανηγυρίσαμε το νέο Άγιο και άλλοι κλώτσαγαν σαν τα γαϊδούρια εκεί μέσα στην τηλεόραση φωνάζαν, βρίζαν αλλάλαζαν χορεύανε πάνω στις καρέκλες τους, δεν μπορούσαν να σταθούν. Δεν είχαν ησυχία. Γιατί, Γιατί για άλλους ο Θεός είναι παράδεισος, αλλά για άλλους είναι κόλασης. Ρώταν η τη Μαρία την άρρωστη, τη δαιμονισμένη άμα την πλησιάζει ο Τίμιος Σταυρός την ώρα της κρίσης πως κάνει αυτό που εσύ το έχει απάνω σου και το χέρισε κρεμασμένο στο λαιμό σου και ξέρεις ότι σε φιλάει; αυτό για το διάολο είναι το μεγάλο αγκάσι εκείνο που δεν τον αφήνει να ησυχάσει βλέπεις γιατί ο Χριστός είναι η κόλαση λοιπόν ο Θεό την κόλαση την ξέρει την κόλαση πολύ καλά γιατί γιατί ο ίδιος είναι η κόλαση για τους κολλασμένους και άμα ξέρει ο Θεός την κόλαση ρωτάει εδώ το Πνεύμα του Άγιον είναι δυνατό να μην ξέρει ο Θεός την καρδιά σου Ξέρει ο Θεός την κόλαση. Λες να μην ξέρει τι γίνεται ο Θεός μέσα στην καρδιά σου. Γιατί έτσι κοροϊδευόμαστε μερικές φορές. Νομίζουμε επειδή δεν ξέρει ο άντρα μου τι φαντασίες βάζει η γυναίκα, στο μυαλό νομίζει η γυναίκα ότι δεν το ξέρει κανείς. Επειδή η γυναίκα δεν καταλαβαίνει και ο άντρας βάζει μέσα στο μυαλό του μούχλα και σαπίλα νομίζω δεν το ξέρει κανείς, δεν το μάθει κανείς. Λάχος. <Το> στο μυαλό σου μέσα είναι ο Κύριος. Το πανταχού παρόν και τα πάντα πλήρων δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι σημαίνει. Είναι παντού και μέσα μου και έξω μου και στο μυαλό μου και στην καρδιά μου και στη συνείδησή μου και στο είναι μου ολόκληρο. Και όχι μόνο είναι παντού αλλά γεμίζει και τα πάντα και τα πάντα πληρών. λες λοιπόν να μην ξέρει ο Κύριος τι γίνεται στην καρδιά σου και το λέω αυτό ξέρετε γιατί έρχονται πολλοί να ξομολογηθούν και λένε αν είπαν καμιά προμοκουβέντα αν κάναν καμιά πράξη κακή και παράνομη απέναντι στον νόμο του Θεού τι έβαλαν εδώ τι βάλαν εδώ Τι σκεφτήκανε Για θυμηθείτε Εκείνο το θαύμα που έκανε ο Κύριος Με τον παράλυτο Που θυμάστε άνοιξαν τη στέγη Και κατέβασαν τον παράλυτο με σκηνιά Μπροστά στον Κύριο Στα πόδια του Κυρίου Θυμάστε αυτό το θαύμα Το θυμάστε έχει κάποιες λεπτομέρειες αυτό το θαύμα και οι λεπτομέρειες ποιες είναι εκεί λέει γύρω ήσαν κάποιοι γραμματείς και φαρισαίοι και μόλις ο Κύριος είπε τέκνο να φέονται εσύ οι σου αυτή λέει η γραμματείς και οι φαρισαί αμέσως έβαλαν στο μυαλό τους σκέψεις υβριστικές και βλάσπιμες εναντίον του Κυρίου και λέγανε μέσα τους τι μας το παίζει τούτος και συγχωράει αμαρτίες αλλά τα λέγανε στο μυαλό τους τι λέει το Ευαγγέλιο ειδών δε ο Ιησούς τα σε αυτόν Κατάλαβε, λέει, τι έβαζαν τι σκέψει που έβαζε στο μυαλό του. Κακού. Ξέρει ο κύριο τι έβαλε εδώ. Και του ρωτάει, εινα εμείς εμεί ενθυμίστε πονηρά εντε καρδία ημών. Γιατί βάζετε κακέ λογισμού και κακέ σκέψει στο μυαλό σα. ξέρει ο Θεός την καρδιά σου ξέρει ο Θεός το μυαλό σου ξέρει ο Θεός τι περνάει από το μυαλό σου αναπάσαν ώρα και κάθε στιγμή ξέρει ο Θεός τι σκέφτηκες αλλά ξέρει ο Θεός και τι θα σκεφτείς. σε τέτοιο βαθμό μας ξέρει ο Κύριος όχι μόνο αυτό που έκανες αλλά και αυτό που θα κάνεις που εσύ ακόμα δεν το ξέρεις γιατί δεν ξέρεις τι θα σου φέρει η ζωή μπροστά σου στο επόμενό σου βήμα ο Κύριος όμως ξέρει Είναι δυνατόν λοιπόν να μην ξέρει ο Κύριος στην καρδιά σου. Mm. Και εδώ γεννιέται το ερώτημα. Mm. Τις σκέψεις σου τι εξομολογήσε. Mm. Τις φαντασίες σου τι αμαρτωλές τις εξομολογήσε. Mm. Αυτά τα έργα, mm. τα άθλια έργα που δεν τόρμησες να τα κάνεις ποτέ αλλά τα κατεργάζεσαι στο μυαλό σου τα εξομολογήθηκες. Γιατί έτσι είπε ο Κύριος, θυμάστε τι είπε Ο εμβλέψας γυναίκα εις το επιθυμίσαι ήδη εμίχευσαι την καρδία αυτού. και δεν εννοεί μόνο τους άντρες εδώ απλώς λέει εκείνο που συνήθω γίνεται γιατί συνήθω συμβαίνει αυτό οι άντρες να κοιτάνε τις γυναίκες αλλά συμβαίνει πάρα πολλές φορές και το αντίθετο είπες ποτέ, εξομολογήθηκες ποτέ ότι κύριε Πάτερ κύριε, μάλλον κύριε στην εξομολόγηση κύριε, κύριε δεν είμαι παρθέρος διότι εμίχευσα εν καρδία μου έβαλα λογισμούς ανήθικους μέσα στην καρδιά μου και επιθύμησα την αμαρτία και εκείνος που επιθυμεί την αμαρτία ήδη είναι μυχό. Και ήδη θα κριθεί ο μυχό από τον κύριο, διότι έτσι είπε ο Κύριος Ήδη εμίχεψε την καρδία αυτού. <Ρι φορές> Και άπαμε <απαμπάρα> παρακάτω. <Ρι φορές> Στον άλλο στίχο προσέξτε τον άλλο στίχο και πριν το διαβάσω θα σας θυμίσω κάτι που είπαμε σε κάποια από τα προηγούμενα μαθήματα τι σου αρέσει η αλήθεια ή το ψέμα yeah. γιαγιά για το στόμα σου γιατί θα, θα, θα το μετανιώσεις σταμάτα yeah. τι σας αρέσει η αλήθεια ή το ψέμα yeah. δεν απαντάω Μας αρέσει το ψέμα. Σας αδικό, σας αδικό. Να το αποδείξουμε. Να το αποδείξουμε. Κάνεις παραβάσεις, δεν κάνεις παραβάσεις απέναντι στο Θεό. είσαι Άγιος, μήπως είσαι Άγιος. Μήπως είσαι Άγιος. Όχι. Είσαι παραβάτης, δεν είσαι. Έρχεται κάποιο και στο ποινί. Να έρθει ο γείτονα, η γειτόνισσα, να έρθει ο εχθρό σου να έρθει και να σε ελέγξει τριμμήτατα για την όντω τεπραγμένη παρανομία σου διότι το οποίο όντω έχει κάνει. Είπες ψέματα Ήβρισες Και σε ελέγχει έστω κι αν είναι εχθρό σου Σε ελέγχει δικαίως σε ελέγχει <Κι> Θα τον ακούσεις ευχάριστα Εσένα γιαγιά που σου αρέσει η αλήθεια θα τον ακούσεις ευχάριστα Δεν τον ακούσει ευχάριστα <Κι> Θα σ' αρέσει, δεν θα σ' αρέσει κι ούτε και εμένα θα μ' αρέσει <Τι> γιατί γιατί μας αρέσει το παραμύθι γιατί μας αρέσει το ψέμα γιατί μας αρέσει η κολακία γιατί ενώ δεν είμαστε ούτε γι'αυτίσιμο δεν είμαστε θέλουμε να παριστάνουμε τον καλό και να μας βλέπει ο κόσμος ως Αγίους και καλούς <Τι> εμείς είμαστε οι καλοί άνους δεν υπάρχει Αγαπήσει, απέδευτος τους ελέγχοντα Αυτόν είχατε έρθει στην παρουσίαση του βιβλίου το πήρατε το βιβλίο το πήρατε, το διαβάστε. Το διαβάστε. το διαβάστε το διαβάστε είδατε τι λέει μέσα σε κάποιο σημείο για αυτό τον Άγιο που μας χάρισε και αυτή την αίθουσα που έχουμε και ερχόστε και ακούτε λόγω Θεού είδατε τι λέει μέσα κάτι, κάτι λέει εκεί μέσα κάτι λέει εκείνο το βιβλίο λέει ότι κάποτε τον ήβρισε κάποιος και όταν πήγα και του το είπα εγώ ο υποφαινόμενος και του λέω ότι Κύριε Γιώργη κάποιος λέω σε ύβρισε χωρίς να μου πει τι και ποιος «Καλά μου κάνει» <συγλίδι> Τέτοιος πούμε «Καλά μου κάνει» <συγλίδι> Το έχει πει ποτέ σου. <συγλίδι> ποτέ σου το έχει πει αυτό μες το μυαλό σου. <συγλίδι> <Ποτέ>. <συγλίδι> «Καλά μου κάνει» Εδώ <συγλίδι> του κάνουμε την καλή μέρα. <συγλίδι> Εδώ δεν θέλουμε να το ξαναδούμε στα μάτια μας. «Καλά μου κάνει» και είδε πώς τους Ο Ούκ αγαπήσει απέδευτος ο αμόρφωτος άνθρωπος ο αμόρφωτος πνευματικά άνθρωπος δεν αγαπάει τον έλεγχο. Κατηγοράμε τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Τους κατηγοράτε. Τι κάνανε, κανένα κακό κάνανε. Και αυτούς όπως και σε εμάς δεν τους άρεσε ο έλεγχο. Γι' αυτό τον εσταύρωσαν τον Κύριο. Διότι τους ξεβρόστιαζε, Διότι τους απεκάλυπτε τα κρύφια, τα βρωμερά κρύφια της καρδιάς τους. Και όπω το είπα και θα το επαναλάβω, γιατί δεν έχω κανέναν λόγο να κρύβω την αλήθεια, ή αν και σήμερα ερχόταν ο Χριστός εδώ και έλεγε αλήθειες, γιατί μόνο αλήθειες τα έλεγε ο Κύριος, και πάλι θα το ξανασταυρώναμε και πρώτοι από όλου εμείς οι μαπάτες. Γιατί είμαστε απέδεκτοι. Διότι είμαστε αμόρφωτοι πνευματικά. Διότι παριστάνουμε το χριστιανό. Αλλά κατά βάθος δεν έχουμε καμία σχέση με το όνομα του Χριστού. Γιατί τι λέει η παλαιά διαθήκη. Εδώ το λέει. Ή στις παροιμίε ή στη Σοφία. Δεν θυμάμαι. Σοφία του ολομότω νομίζω. Μάλλον όχι, το βρήκαμε, το βρήκαμε, το έχουμε, το έχουμε κάνει. Μάθημα. Τι λέει, τι λέει, Μη έλεγχε κακού, ή να μην μισήσω εσύ, λέει η αγία γραφή, μην τον ελέγχει, λέει τον κακό, γιατί ο κακός θα σε μισήσει. Το συμπέρασμα, το συμπέρασμα ποιο είναι ποιο είναι το συμπέρασμα ότι εμείς που μισούμε όταν μας ελέγχουν τι είμαστε είμαστε κακοί μη έλεγχε κακούς μην τον ελέγχεις λέει τον κακό γιατί ο κακός θα σε μισήσει θα χαλάσετε τις καρδιές σας ποιο να ελέγχεις λέει η Αγία Γραφή. Και σοφών και αγαπήσισε να ελέγχεις το μυαλωμένο άνθρωπο Το μυαλωμένο άνθρωπο τον πνευματικό άνθρωπο αυτό να ελέγχεις έλεγχε σοφών και αγαπήσισε να ο σοφός Αυτό που όταν τον έλεγχαν έχερε η καρδιά του. Κάποτε μου είπε, Δεν το γράφω αυτό μέσα στο βιβλίο. Μου λέει μέσα στην πατρική ένα φιλοείο. Όλοι μου λέει με θαυμάζανε όλοι άλλο με έλεγε άγιο, άλλο με έλεγε καλόγερο, άλλο με έλεγε έτσι. Όλοι με είχαν ω κάτι το φοβερό εγώ μου λέει έναν έβλεπα σαν φίλο μου Ένα. ξέρετε ποιον αυτόν ο οποίος μου λέει με μισούσε θανάσιμα και συνέχεια έψαχνε ευκαιρία να με κατηγοράει τα αυτό που εσύ δεν θέλετε να τον ειδήσουν στον ύπνο σου, ούτε στον ύπνο σου γιατί νομίζει ότι είναι ο χειρότερος εφιάλτης αυτός για τον μακαρίτη τον κύριο Γιώργη ήταν ο μεγάλος φίλος του. έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε καγαπήσει απέδαυτος τους ελέγχοντας αυτόν με τα δε σοφών ούχω μιλήσει είναι λόγια της γραφής αυτά δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου σας το έχω πει κι άλλη φορά κάποτε τα έλεγα και δεν τα πιστεύατε και με θεωρήσατε τρελό, παρανοϊκό, ακραίο ότι φτιάνω δικές μου θεωρίες, φτιάνω δικά μου Ευαγγέλια τώρα τουλάχιστον με πίσω από το Ευαγγέλιο πίσω από την Αγία Γραφή Γιάκου ο απέδευτος με ούχο μιλήσει Αυτός που δεν δέχεται τον έλεγχο που όπως είπαμε τον ονομάζει απέδευτο, αμόρφωτο αυτός δεν θέλει να βρίσκεται κοντά σε Αγίους Θυμάμαι κάποτε πήγα στο Αγιονόρος, μία από τις πολλές φορές που έχω πάει στο Αγιονόρος, και είχα μαζί μου δύο-τρία άτομα όπως πάντα και ένα απογεωματάκι εκεί που είμαστε στη σκήδη της Αγίας Άνης λέγω βρε παιδιά λέω πάμε εδώ πέρα μια βόλτα εδώ κοντά είναι ένας Άγιος άνθρωπος ένας που έχει προορατικό χάρισμα θέλετε να πάμε να πάρουμε την ευχή του και περίμενα να χαρούνε πετάγεται ένας και μου λέει πηγαίνετε πηγαίνετε εγώ δεν έρχομαι πηγαίνετε. Είναι Άγιος άνθρωπος Είναι Άγιος άνθρωπος Γιατί δεν έρχεσαι Γιατί Είναι Άγιος άνθρωπος Έχουν την απάντηση Δεν έρχομαι γιατί είναι Άγιος Και φοβάμαι Θα με ξεμπροστιάσει Θα μου βγάλει τις βρωμιές μου στη φόρα <και> Δεν ήρθε τελικά. Προσπάθησα να τον πίσω να του πω ότι οι άγιοι ούτε τι βρωμιέ βγάζουν στη φόρα ούτε τίποτα. Άγια λόγια λένε. Δεν θέλησε να καταλάβει. <και> Δεν Είτε τι λέει, να, Όλα εδώ υπάρχουν. Όλα εδώ. Με τα σοφόνου έχω μιλήσει. Δεν θέλει η παρέα με αγίου δεν θέλει παρέα με σοφούς θέλει να έχει τι στο κεφάλι του ότι είναι ο Άγιος ο σωστός σε συνδυασμό με αυτά που είπαμε προηγμένως θέλει να έχει την κλάβα του Αγίου ενώ είναι κολλασμένος ενώ είναι βρωμιάρης θέλει να πιστεύει μέσα του ότι είναι άγιο. και γι' αυτό δεν πάει στον Άγιο γιατί άμα πάει στον Άγιο ο Θεός θα <Ρι> Κάποτε θα σας πω και αυτό και θα τελειώσω. <Ρι> Κάποτε <Ρι> κάποιος σαμποδάφτους, του απέδευτους, θέλησε να πάει σε έναν Άγιο και σκέφτηκε με το μυαλό του σιγά μη καταλάβει τώρα ποιος είμαι εγώ πήγε στον Άγιο ο άγιο όμως τον κατάλαβε και του λέει περίμενε λίγο στο τέλος βλέπετε οι Άγιοι δεν ξεμπροστιάζουν. κάτσε λίγο στο τέλος του λέει σε θέλω περίμενε αυτός και ήταν και παπάς και όμως παπάδες ξέρετε από τους παπάδες παπάδες, παπάδες, παπάδες παπάδες από κείνους που να σε φυλάει ο Θεός τερίμερα τώρα τόνος ο παπάς πάει κοντά ο Άγιος για πες μου τι λέει εκείνος υποκρινότανε. Τι να πω, εγώ είμαι, εγώ είμαι, εγώ είμαι εγώ ξέρει τα, τα γνωστά, τα γνωστά εκείνα, τα ψεύτηκα, τα ψεύτηκα εκείνα. <σμίλω> Τον κοιτάει ο Άγιος και του λέει <σμίλω> είσαι άξιο ή ανάξιο. <σμίλω> είσαι άξιο, πα ή ανάξιος. Εκείνος κατάπιε τη γλώσσα του. Τόλυψε να πει ο αθεόφωβος είμαι άξιο Εκεί του χρειαζότανε. Και εκείνο που έκανε τότε, και εκείνο που έκανε τότε, και εκείνο που έκανε τότε, και εκείνο που και με εκείνο που πήγε και με εκείνο που πήγε και με τον άλλο που πήγε και τότε, και τότε, και τότε. Του ταύγαλε όλα στη φωνή. Του χρειαζόταν ή όχι. Αν είσαι σεβεί, ο Θεό βρίσκει τρόπο. Να σε χλεβάσει και να σε περιπέξει, όπως έκανε και με τους γραμματήσεις και με τους φαρισαίους. <Ρι> τι κάναμε και εκείνοι. Είμαστε Άγιοι. Βγαίναν στον δρόμο και λέγανε είμαστε Άγιοι. Προσκυνάτε μας είμαστε Άγιοι. Είσαστε Άγιοι. <Ρι> Τάφοι και κονιαμενοί. Όχι, όχι Άγιοι. Τάφοι και κονιαμενοί. Αυτοί είσαστε. <Ρι> να δει. τι Άγιοι που είσαστε. Να πάνα να τα πετάξει τα ράσια σου, του λέει. Να πάνα να τα πετάξει τα ράσια σου. Ψεύτο, Άγιε! να τα πετάξει τα ράσια σου. Είσαι ανάξιο. Γιατί άμα δεν καταλαβαίνει από μόνο σου, κάποιο πρέπει να σε ξυπνήσει. Τελειώνουμε εδώ αγαπητή μου αδελφή. Και σα σας είπα, αρχίζει ο αναμυρικασμός. Αυτά τα οποία είπαμε, μην πάνε στο περιθώριο. Σας είπα, θα σας δώσω ένα δώρο, δεν το παστιά. Δεν το παστιά. το λέω πολύ σοβαρά. Και θα σας πω τι δώρο. Του χρόνου, όσοι έρθουν την πρώτη μέρα, μετά δεν έχει, μόνο την πρώτη φορά. Όποιος έρθει το πήρε, δεν, δεν έρχεται το πήρε, μετά δεν έχει, μη μου πείτε παμπούλι φέρε μου, δεν έχει. Θα φέρω από ένα CD στον καθένα DVD που θα έχει περίπου 200 ομιλίε μέσα. Όποιος έρθει θα το πάρει. Ορίστε. Όποιος ζήσει. Άμα δεν ζήσετε θα ακούτε τα λόγια του Θεού επάνω στον ουρανό. Mm -hmm. Μην φοβάστες. Μοκάρια. Αυτό τώρα εξαίρετε να μα το δώσετε και να το ακούμε το καλοκαίρι. Όχι. <laughs> Εγώ δεν το είπα τώρα. Εγώ του χρόνου όποιος έρθει θα πάρει 200 ομιλίε. Δώρο. <laughs> δεν θέλω Δεν θέρω κανένα τίποτα δεν θέλω από εσά. Δεν σας έχω πάρει, δεν ζήτησα ποτέ δραχμή και το ξέρετε. Όποιος έρθει του χρόνου, πείτε το και στους άλλους που λείπουν, με την πρώτη 100-150, εγώ θα, τους, θα έχω το πέρα 150 αντιβιδί. Θα σας δώσω από ένα αντιβιδί στον καθένα που θα έχει 200 ομιλίες. Λοιπόν, όποιος έρθει θα το έχει. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη.